είναι πάρα πολύ συμπαθή άνθρωπο. Πάρα πολύ συμπαθή. Πάρα πολύ συμπαθή. Εμεί, σε πολύ συμπαθή. Είναι Δεν να πούμε Δεν να πούμε Δεν το λέω λοιπόν εδώ ότι αυτά είναι video. Εγώ δεν το έχω. Video. Απολύτως κι εγώ. Απολύτως. τα Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνετε έξω από τα ρούχα σας. Έχω βγει ένα σωταρό καμφίλ. Και εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε πει. να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Φίδοχ σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε Φίδοχ ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens.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 con la είναι, είναι στρατιώτης, ξένη. και Για σου στο μικρόφωνο του Παπαδομολάκης Παναγιώτης Ακούτε την Back Και βερνά κυβερνάει αυτόν τον τόπο, μέρο τρίτο, μπλτάκο. Γκέιτ, τρίτο και τελευταίο μέρος Συντονιστείτε στο πλατεία radio.gr για να ακούσετε. Το τρίτο και τελευταίο μέρος της Pax Germanica, για την υπόθεση Μπαλτάκου, τις αποκαλύψεις της Pax Germanica, υπό το τίτλο «Ποιος κυβερνάει τέλος πάντων αυτόν τον τόπο».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 Οι αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσαρα. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντισταγεται νικηθόρος των Ιούλιο Καταστική. Μια μικρή περιοχή περιπριγυρισμένη από τέσσερα Ρωμαϊκά στατρόποδα. Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με τον πολεμιστή Αστήριξ. Ποιος κυβερνάει λοιπόν αυτό τον τόπο μέρο μέρος τρίτο και τι στοιχεία βγάλαμε στα προηγούμενα δυο μέρη Επαφές του Μπαλτάκου με στελέχη τη ΣΕΙΠ το οποία τον προειδοποιούσανε για κίνδυνο, σύσταση, θύλακα, φασιστικού θύλακα, μέσα στις μυστικές υπηρεσίε της χώρας και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, Σα στρατό, Αστυνομία. Το ρόλο του Μπαλτάκου ως διάβλο, μεγάρο μαξέμου και χρυσές αυγιές. Πολιτικό φλερτ, το οποίο υπήρχε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και χρυσή Αυγής αφήνοντας τη Χρυσή Αυγή να δείχνει την ανοχή της στην κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα όπως το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ένα φλερτ το οποίο δεν τελείωσε η θέληση ή η πυγμή της κυβέρνησης όπως θέλουν να παρουσιάσουν η δολοφονία του Παύλου Φίσα με δολοφονικό μαφιόζικο χτύπημα σε ζωτικά όργανα με στροφή του μαχαιριού και με επέμβαση του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι για δικά του συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς, συγκεκριμένα, μάλλον η νέα πολιτική άνοιξη του Σαμαρά, μια χαρά φλέρταρε με τον νεοναζισμό. Και τι πληροφορίε δεν βγάλαμε στο πιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο της πάξη Γερμάνικα. Αποκαλύψαμε και το όνομα του αρμόδιου στην ΕΕΠ, του, του διοικητή του τμήματος παρακολουθήσεων επί συνδέσεων της ΕΕΠ, του κυρίου Δήμου Κούζηλου, ο οποίος τύχανε εξάδελφος του βουλευτή Κούζηλου, του αόρατου βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είναι στα ναυτιλιακά στα απαρίευο κλειστικών, στα χρηματοδοτήσεων του κόμματος. Και ενώ λοιπόν υπάρχει, έχει φτάσει η του φασιστικού θύλακα τόσο ψηλά στην ΑΕΜΠ Ούτω ώστε να υπάρχει ξάδελφος, Χρυσή τη Βουλευτεί στο τμήμα παρακολουθήσεων επισυνδέσεων τη ΕΕΠ, ο οποίο ξυλώνεται μαζί με τι διώξει αντίον τη οργάνωση, ακόμα να ρωτιούνται το ποιος έντυσε τον Κασιδιάρη κοριό, και ακόμα να ρωτιούνται αν τελικά υπάρχουν σχέσει Χρυσή με μυστικέ υπηρεσίε, ντόπιε και ξένε. Περνε χρήματα ο αρχηγός χρυσή Αυγής ο Νίκος Μιχαλολιάκος από τις μυστικές υπηρεσίες σε έγγραφο της ΚΙΠ στο οποίο καταγράφονται οι μισθοδοσίες 10 εκτάκτων συνεργατών πρακτόρων της υπηρεσίας εμφανίζεται το όνομα του αρχηγού της χρυσή Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου με την κωδική ονομασία Αστιάνναξ το έγγραφο Αναφέρεται στο έτος 1981 και εμφανίζει τον αρχηγό της φασιστικής οργάνωσης να μύβεται με 120.000 δραχμές ένα μισθό δεκαπλάσιο από αυτόν που λάμβανε συνήθως ένας Ρουφιάνος της Κύπ. Γιατί η δίωξη τη οργάνωση οριοθετήθηκε στην εγκληματική τη δράση, η οποία είναι αυταπόδεκτη, και δεν προχώρησε στην παρακρατική δράση τη οργάνωση, όταν είναι μια οργάνωση η οποία στείνεται με χρήματα των μυστικών υπηρεσιών. Στο ίδιο έγγραφο αυτό τη ΚΥΠ εμφανίζεται το όνομα του κ. Δάκογλου, ιδρυτή της επίση ακροδεξιά φασιστική οργάνωση ΕΝΕΚ τη εποχή του 80, εμφανίζεται το όνομα του γνωστού χουντικού Κώστα Πλεύρε, του εκδότη της εφημερίδας Ελεύθερη ώρα και πολλών ακροδεξιών θυλάκων και από δημοσιογραφία και από ακροδεξιές οργανώσεις ακόμα και από τον άνθρωπο της Χούντας, τον Κώστα Πλεύρε. Όλοι αυτοί εμφανίζονται στο ίδιο έγγραφο μαζί με τον Νίκο Μιχαλολιάκο να αμείβονται από την κύπ. Το έγγραφο αυτό το είχε βγάλει κάποτε η Αυριανή, είχε διαψευστεί, χρόνια μετά επιβεβαιώθηκε μέσω του WikiLeaks που βγάλαν στο φως το συγκεκριμένο έγγραφο μέσω της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Δεν είναι παρακρατική οργάνωση η Χρυσή Αυγή και γιατί το στήσει μότες χρημαδοτείται από την ΚΙΠ. Ταυτόχρονα με το στήσιμο της ΕΝΕΚ, το στήσιμο του κόμματο του Κώστα Πλεύρη, του Χουντικού Κώστα Πλεύρη, αλλά και η χρηματοδότηση του εκδότη της ακροδεξιάς εφημερίδας «Ελεύθερη ώρα». Ποιος έντυσε τον Ηλέκα Κασιδιάρη Κοριό, όλοι παρακολουθούσαμε το βίντεο. Στο συγκεκριμένο βίντεο που παρακολουθήσαμε, Η ειδικοί είπανε ότι ο Κασιδιάρης μαγνητοσκόπησε προφανώς τον Μπαλτάκο, όπως φαίνεται, από μίνι κάμερα ή από κάμερα στυλό, στην τσέπη του σακακιού του. Κοιτάξτε, μια μίνι κάμερα ή μια κάμερα στυλό μπορείς να την βρει, τη βρει ο καθένας και να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας. Όμως βουλευτές της Χρυσής Αυγής κατήγγυλαν ότι έχουν προσωπικές τηλεφωνικές συνομιλίες των υπουργών, ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πώς η Χρυσή Αυγή έσπασε το τηλεφωνικό απόρριτο και υπέκλεψε τηλεφωνικές συνομιλίες, αν όχι με συνδρομή παρακράτους, αν όχι με συνδρομή μυστικών υπηρεσιών. Όταν μάλιστα στο τμήμα παρακολουθήσεων επισυνδέσεων τη ΕΕΠ διοικητής ήταν ξάδερφος του Χρυσαυγή, τη βουλευτή Νίκου Κούζηλου, ο Δήμος Κούζηλος ο ήταν αρμόδιος στις παρακολουθήσει, τότε μπορούμε να με πολλά Υπήρξε συνεργασία μυστικών υπηρεσιών με τη Χρυσή Αυγή για να καεί ο Μπαλτάκος Όπω σα είπαμε στι προηγούμενε δύο εκπομπέ, 1η Απριλίου η εφημερίδα Ακρόπολη κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο μάλιστα ε, μυστική συνάντηση Σαμαρά Μεχαλολιάκου στον Κορυδαλό. Το πρωτοσέλιδο αυτό δεν σχολιάστηκε ποτέ παρότι η εφημερίδα προέρχεται από τον ακροδεξίο χώρο και έχει στηρίξει πολλέ φορέ τη Χρυσή Αυγή. Την επόμενη του πρωταπριλιατικού δημοσιεύματο τη εφημερίδα Ακρόπολη γιατί εγώ το πρωταδιάβασα για πρωταπριλιατικό πρωταπριλιατικου δημοσιευματο τη εφημεριδα ακροπολης γιατι εγω το πέρασα. Για μυστική συνάντηση σαμαρά Μιχαλολιάκου στο Κορυδαλό Την επόμενη ακριβώς μέρα, στις 2 Απριλίου, έσκασε και το βίντεο που καίει τον δίαυλο μαξίμου χρησίσαβγισ. Έσκασε το βίντεο που καίει τον παλτάκο. Το βίντεο που αποδεικνύει πως ένα από τα δεξιά χέρια, γιατί έχει πολλά. Έναν από τα δεξιά νεξιάτικα θέρια του Αντώνη Σαμαρά, του ήτου του Πρωθυπουργού είχε μυστικές συναντήσεις με στελέχη τη και όλοι αρχί... αρχίζουν και αναρωτιούνται κρυφά από τον Σαμαρά Κρυφά από έναν Πρωθυπουργό ο οποίος όπως βγάλαμε στη μαύρη λίστα Τη Κυριακή που μα πέρασε και τη προπερασμένη Κυριακή όταν ξεκινήσαμε τη μαύρη λίστα για τον Αντώνη Σαμαρά, ενό πρωθυπουργό που το παρελθόν του είναι πολύ ακροδεξιό και είναι πολιτικό παιδί του Αβέροφ, των ταγμάτων εφόδου τη ΟΝΕΔ, των Rangers και των Κεντάβρων. Ένα παιδί το οποίο όταν έκανε την πολιτική άνοιξη στην αρχή για το μακεδονικό, υποτίθεται μάζεψε ό,τι παλαιοχουντικό εκεί πέρα εξαναγκάζοντας τελικά να φύγουν όσοι πήγανε πιστεύοντας στο πατριωτικό τη πολιτική άνοιξης βλέποντας τους ακροδεξιούς, τους παλαιοχουντικούς μέσα σε αυτό το κόμμα. Το βίντεο κάνει πολλούς να ρωτιούνται, δεν ήξερε ο Πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός ο οποίος πήρε στη Νέα Δημοκρατία ακροδεξιά τράνζιτ του Καρατζαφέρη το βορείδι της ΕΠΕΝ και τον Άδωνη Γεωργιάδη του διαφημιστή των βιβλίων του πλεύρη. Μουσική Όταν η Χρυσή Αυγή για πολύ καιρό ψήφιζε μαζί, έδινε ψήφο σε νομοσχέδια όπως το κλείσιμο της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε ότι στο βίντεο ο Μπαλτάκος καταγγέλει ότι ο Σαμαράς πήρε έξω τηλέφωνο τον Αθανασίου και τον Δένδια, φωνάζοντας τους ότι δεν έδεσαν καλά την υπόδεση της δίωξη. τόσο ανεξάρτητη την ελληνική δικαιοσύνη <Και, και το μόνο που καταφέρανε είναι μια χρυσή αυγή να έχει αέρα πολιτική όπως γράφουμε από τα πρώτα άρθρα του iAnexarthesiaBlocksport.gr. Το μόνο που κατάφερε η κυβέρνηση Μαρά την πρώτη στιγμή, με τον μπακαλίστικο τρόπο που πήγε να διώξει μια οργάνωση που γλιφόταν ανοιχτά, υπό τι εντολέ του Αμερικανο-Ισραηλινού Λόμπι, του ξένου παράγοντα, το μόνο που κατάφερε είναι να ενισχύσει την εικόνα μια Χρυσή Αυγή πως βρίσκεται σε πολιτική δίωξη. Ο Παλτάκος λένε λοιπόν ειδικοί, ο Κασιδιάρης λένε ειδικοί, ότι βιντεοσκόπησε, επέκλεψε τη συνομιλία του με τον Παλτάκο με μίνι κάμερα ή κάμερα στυλό στην τσέπη του σακαγιού του. Αυτό που να το βρει όπως είπαμε ο καθένας, να το χρησιμοποιήσει όπως είπαμε ο καθένα. Πόσο όμως η Χρυσή Αυγή υπέκλεψε τις προσωπικές συνομιλίες υπουργών και ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Της υπέκλεψε γιατί της υπέκλεψε συγκεκριμένος, ακροδεξιός, θύλακας, όπως λέμε από την πρώτη εκπομπή της PAX γερμανικά, ποιος κεβερνάει τέλος πάντων αυτόν τον τόπο. Ποιος είναι κοριό τον Γκασιδιάραι. Η Χρυσή Αυγή καρφώθηκε από μόνη τη. Μπορεί τα κανάλια να μην το παίζουν και να μην το αναπαράγουν, η Χρυσή Αυγή καρφώθηκε από μόνη τη. Στην πραγματικότητα δεν έκαψε μόνο τον Σαμαρά ή τον Παλτάκο μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα έχει εκτονωθεί το σκάνδαλο πάνω στον Μπαλτάκο. Ο οποίο λένε πολύ ότι αν μιλήσει θα του πάρει όλου μαζί του. Και από προσωπική εκτίμηση, ίσω Σαμαρά δεν μιλάει. Έχουν το ίδιο κροδεξιό παρελθόν. Η Χρυσή Αυγή είπε όταν λέει ότι έχει νέο υλικό από προσωπικές συνομιλίες και τηλεφωνικές συνομιλίες υπουργών, ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αυτό σημαίνει ότι έχει πρόσβαση σε υλικό υποκλοπών το οποίο μόνο μυστικές υπηρεσίες μπορούν να το έχουνε. Ή ξένες, ή θύλακας μέσα στις ντόπιες. Ή θύλακες μέσα στις ντόπιε, συνεργαζόμενος με ξένας μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα όταν υπάρχει διευθυντή του τρίτου τμήματος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, του αρμόδιου τμήματος επισυνδέσεων παρακολουθήσεων, ξάδερφος, βουλευτή της χρυσή αυγή, ο Δήμος Κούζηλος, ξάδερφος του Νίκου Κούζηλου, τότε πολλά μπορούμε να σκεφτούμε. Ζαρούλια, βουλευτής της Χρυσής Αυγής και, και σύζυγο του αρχηγού της χρυσή αυγή. αυτού που χαρατζηλικωνόταν από την ΚΥΠ, η ενεδρίση την οργάνωσε του Νίκου Μιχαλολιάκου η κυρία Ζαρούλια η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου κατήγγειλε Μυστικέ επαφές του Μπαλτάκου με σταθμάρχη η CIA κατήγγειλε η Ζαρούλια Επαφές Μπαλτάκου με σταθμάρχη της CIA. Αυτό που δεν λέει η κυρία Ζαρούλια είναι πως το γνωρίζει ίδια. Πως γίνεται να γνωρίζει επα τι επαφές του Μπαλτάκου με σταθμάρχη της CIA; Το ομολόγησε ο ίδιος ο μπαλτάκο, δηλαδή πάνω στο παραλήρημά του πάνω σε αυτά τα οποία κάρφωνε που έλεγε στη Χρυσή Αυγή όντας της χρυσή αυγή και όντας εξ αρχή κατά της της, για αυτό το λόγο, ήταν μια πληροφορία την οποία έδωσε ο Μπαλτάκος στους χρυσαυγίτες. Για να την πει τώρα η κυρία Ζαρούλια ότι υπήρχε επαφή Μπαλτάκου με CIA. Με έτσι θα για τον εαυτό του. Ή έχει άλλη ε, πηγή πληροφόρησης η εχει αλλη πηγη πληροφορηση Ζαρούλια. Ποιοι διαδικ διαδικ μπορεί να ξέρουν διαδικ ανθρώπων διαδικ διαδικ με τη διαδικ και να διαδικ διοχετεύσουν στη Χρυσή Αυγή. Ποιοι διαδικ Είναι οι ίδιοι δίαυλοι που φτάνουν στο σημείο να σπάσουν προσωπικές τηλεφωνικές συνομιλίες, υπουργό τη κυβέρνηση και το ίδιο Αντώνη Σαμάρα. Είναι οι ίδιοι δίαυλοι πληροφόρησεις, τους οποίους χρησιμοποιούσε ο Αντώνη Σαμαρά γλύφοντας τη Χρυσή Αυγή και γυρνάνε και το χτυπάνε, του γυρνάνε σαν boomerang. Να βγαίνει μετά ο Ηλίας Κασιδιάρης και να λέει ότι ο πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, είχε προσωπική τηλεφωνική συνομιλία με ανώτατο δικαστικό τον οποίο αποκάλυψε Παναθηναϊκάκια. Και πού ήξερε ο Ηλίας Κασιδιάρης την προσωπική τηλεφωνική συνομιλία του Σαμαρά, την οποία δεν είναι γιατί εξ αρχή φαινόταν ότι είχε ένα πολιτικό άρωμα ιδίωξη της Χρυσής δεν ήταν δίωξη αντίον του νεοφασισμού Αυτά θα κάνεις δίωξη αντίον του νεοφασισμού Δεν έχεις τον Πλεύρη, δεν έχεις τον Γεωργιάδη Δεν έχεις τον βορύβι στην κυβέρνησή σου Και χτυπάς όλο το ακροδεξίο παρακράτο. Δεν το ριοθετείς σε μία μόνο οργάνωση Πού ήξερε όμω ο Ηλιάς Κασιδιάρης την προσωπική τηλεφωνική συνομιλία του ίδιου του Πρωθυπουργού Μανώτα, το Δικαστικό τον οποίο αποκαλούσε Παναθηναϊκάκια στην τηλεφωνική του συνομιλία και στον οποίο, στον οποίο κάλεσε ο Σαμαράς να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή δηλαδή τον κάλεσε να παραδει το καθήκον του σαν δικαστικός και να ασκήσει πολιτική δίωξη Ποιος είναι ο Παναθηναϊκάκιας, φρόντισαν οι χρυσαβήτε, παρότι στα κανάλια, το έλεγαν κωβικά, ε, τον αποκαλούσε λέει Παναθηναϊκάκια, το όνομά του τελειώνει σε Άκος, ε, σαν του Μπαλτάκου, είπανε, και είναι τριψήφιο, είναι, είναι τρισύλλαβο, τριψίφιο, είναι τρισύλλαβο. Ε, φρόντισαν οι Χρυσαυγίτες στους διαδρόμου του Κοινοβουλίου να πούν ποιος είναι ο δεν είναι πλέον κρυφό. Πρόκειται για τον κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο. Ντογιάκο, τρισύλαβο, επίθετο, τελειώνει σε άκος. είναι ο κύριο Ισίδαρο Ντογιάκο, τουλάχιστον έτσι διαρρέουν, διαρρεύσανε από την πρώτη και όλα μέρα οι Χρυσταυγήτε στου διαδρόμου του Κοινοβουλίου. Ο κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο, ο οποίο βρίσκεται σε θέση υποπτεύοντο εισαγγελέα στη δίωξη τη Χρυσή Αυγή και είναι προϊστάμενο των δύο ανακριτηριών τη κυρία Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου. Και για να μην πουλάει θέατρο λοιπόν η Χρυσή Αυγή, επειδή δείχνει να φοβάται, α πει το επίθετο και το όνομα. Είναι ο κύριο Εσίδωρο Ζωγιάκο. Μην βγαίνει και λέει είναι τρει σύλλαβο. Τελειώνει σε άκος". Και ποιο είναι αυτό ο απίθανο κύριο Εσίδωρο Ζωγιάκο, ο οποίο δέχεται τηλεφώνω από τον πρωθυπουργό που κάνει άμεση επέμβαση στο έργο τη δικαιοσύνη και δεν το κλείνει στα μούτρα. Και καλά εννοείται, ένας Πρωθυπουργό ειδικά είναι ο Σαμαράς και ειδικά όταν στείνει πολιτικές διώξεις, μια λερασκέτη. Ένας ισαγγελέας ο οποίος δέχεται τηλεφώνημα και η παρέμβαση στο έργο του, είναι μια λερασκέτη επίσης. Εσεί που δεν είστε μια λέρα σκέτη στη Χρυσή Αυγή, πώ καταφέρατε και παρακολουθήσατε τηλεφωνική συνομιλία του Πρωθυπουργού, με ποιου διάβλου πληροφόρηση εσεί παρακολουθήσατε, Έχει δηλαδή η Χρυσή Αυγή στην πόγια τη βαλίτσα τη ΕΙΠ. Και ξέρω γιατί λέω τη λέξη βαλίτσακι, γιατί ο κάτοχος τη βαλίτσα τη ΕΙΠ που είχε δώσει κάπου η CIA στην ΕΙΠ ήταν μέχρι πρόσφατο ο κύριο Δημο Κούζηλο. Ο Ξάδερφος του Χρυσσιαυγή την Ο Οπότε βαλιτσάκι της ΣΕΙΠ δεν είχε ακριβώς η Χρυσσιαυγή, το είχε λίγο έμεσα. Δεν είχε αναρωτηθεί κανένα γιατί η όλη η υπόθεση Μπαλτάκου σύγχυσε στα κανάλια. Και εντάξει, θα πει κανεί, ρε παιδί μου, τα κανάλια τα οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση και εννοείται και από την Τρόικα και τα οποία πλέον δίνουν ευρωβουλευτέ στην κυβέρνηση. Δίνουν υποψήφου ευρωβουλευτέ κατευθείαν από το Μέγκα. Μπορεί να πα από reporter του Μέγκα στην Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Τα κανάλια, α πούμε, που έχουν ε, άμεση διαπλεκόμενη σχέση με την κυβέρνηση έχουν κάθε συμφέρον να κρύψουν την υπόθεση Μπαλτάκου και μάλιστα να την εκτονώσουν να την βαφτίσουν την υπόδεση Μπαλτάκου γιατί καλά και μόνο τον Μπαλτάκο και όχι τον Σαμαρά που δω στο δεξί του χέρι τον Μπαλτάκο ε, να την εκτονώσουν πάνω στο πρόσωπο του Μπαλτάκου λοιπόν έχουν κάθε συμφέρον αυτά τα κανάλια και αφού την εκτονώσουν πάνω στο πρόσωπο του Μπαλτάκου, μετά να μην υπάρχει στα δελτία Δίσων αυτό το πράγμα. Έχουν κάθε συμφέρον. Η Χρυσή Αυγή, γιατί κάνει Μούγκα και του Μπέκκη τώρα την υπόθεση Μπαλτάκου, γιατί δεν την αναπαράγει η Χρυσή Αυγή μετά τα επεισόδια τα οποία γίνανε, μέχρι και ξύλο πήγε να πέσει με το γιο του Μπαλτάκου, επίση νεοφασίστα στην ιδεολογία του και κολλητό φίλο πρώην προφανώ του Ηλέ Κασιδιάρη. Γιατί μετά από όλα αυτά τα οποία γίνανε και ένα σκάνδαλο, το οποίο θα ρίχνε κυβερνήσει. Αφού τα κανάγια το εκτονώσανε, το κάναν Μούγκα και εντάξει αφού τα κανάγια το κάναν Μούγκα, γιατί το κάνει η Μούγκα και του Τουμπεκή η Χρυσή Αυγή, τελικά υπάρχει deal μεταξύ χρυσή Αυγής κυβέρνηση. και αν δεν υπάρχει deal, υπάρχει και τι δύο πλευρές μια ομερτά, μια συνωμοσία της χιοπής Η Χρυσή Αυγή απειλεί, η Χρυσή, απειλή, η Χρυσή απειλούσε μάλλον, δεν απειλεί πλέον, το είχε ξεχάσει με νέα βίντεο. Πούντα τα νέα βίντεο. Βγαίνει η Χρυσή Αυγή πούμε και λέει έχουμε νέα βίντεο, έχουμε υλικό, έχουμε επαφές με υπουργούς της κυβέρνησης με άλλου ανθρώπους του Σαμαρά, έχουμε υλικό υποκλεπτόμενο από τηλεφωνική συνομιλία του Σαμαρά με τον Παναθηναϊκάκη, η Σίδερον τον ανότα ανώτατο δικαστικό δεν μας λέει πως τα βρήκε, με, με τη διάβλους θα βρήκε αλλά ξαφνικά τα ξεχνάει. Και από τη μέρα την οποία η αγγελία βγήκε και είπε ότι ο οίκος παράγει υλικό έχει κατευθείαν δίωξη και τέτοια, δεν του βγάζει το λυκό. Λοιπόν είναι λογικό, τα πράγματα φτάσαν σε ένα σημείο στο οποίο μπορεί να υπάρξει πλέον ισορροπία. Και τι εννοώ, εκτονώθηκε το σκάνδαλο Μπαλτάκου πάνω στον Μπαλτάκο, χωρίς να αγγίξει τον Σαμαρά, ε, οπότε τώρα μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Και τι εννοώ συμφωνία, δεν είναι να δώσουν τα χέρια, εννοώ μια ομερτά, μια συνωμοσία της σιωπής. Ότι δηλαδή, ε, σταματάμε, κολλάμε λίγο τη δίωξη της χρυσή αυγή σε μία κυβέρνηση, εσείς Χρυσή Αυγή δεν βγάζετε τα υπόλοιπα βίντεο, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν εκλογές. Έστω και ένα καινούργιο βίντεο στον Παλτάκο ειδικά εν μέσω εκλογών αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογών, θα μπορούσε να οδηγήσει την κυβέρνηση στην ελεύθερη πτώση. Αυτό όμω δεν θα εγγυάται λύξη λήξη τη δίωξη τη Χρυσή Αυγής Η δίωξη είχε αρχίσει έτσι κι αλλιώ. Δεν έχουμε και ανάπεφτη κυβέρνηση στα Μάρκελ. Εγώ μια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, δεν θα σταματούσε η δίωξη τη Χρυσή Θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Να σταματήσει τη δίωξη τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ακόμα και αν είχε στάσεις στο πολιτικό τη δίωξη, στο πολιτικό τμήμα τη δίωξη, η δίωξη είχε γεννήσει. Άρα, μια εναλλαγή του Σαμαρά από μια νέα κυβέρνηση δεν θα λύκει κάτι στη Χρυσή Αυγή. Και τι δύο πλευρέ τη συμφέρει μια παύση του πυρό. Ε, η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι τη με την κυβέρνηση να προσπαθεί να ρίξει νερό στο κρασίδε και από την άλλη τη Χρυσή Αυγή να κρατάει τα βιντεάκια της σαστικάκια τη και να μην τα βγάζει έξω. Πως αλλιώ δηλαδή να δικαιολογήσουμε το ότι ενώ φαινόταν η κυβέρνηση να βιάζεται τόσο πολύ να διώξει τη Χρυσή Αυγή κάτω από εντολές του Αμερικάνου Ιζραηλίνου λόμπι και όχι προφανώς από δημοκρατικά αισθήματα του Αντώνης Σαμαρά πώς να εξηγηθεί το ότι ξαφνικά μετά τις απειλέ για τα νέα βίντεο και μετά την επέμβαση της αγγελίας για, από την άλλη πλευρά για το όποιος βγάλει τα νέα βίντεο έχει δίωξε σταματήσαν και δύο πλευρές να μιλάνε ξαφνικά και μάλιστα βλέπουμε τον κύριο Μημαράκη, τον πρόεδρο τη Βουλή, να ακολουθήσει, τη διαδικασία και να απαντάει με επιστολή στην κυρία Κλάπα και Δημητροπούλου ε, Ότι οι υπόλοιποι θα δοθούν μετά τις ευρωεκλογές Οι υπόλοιποι χρυσαυγίτες βουλευτές θα δοθούν στη δικαιοσύνη μετά τις ευρωεκλογέ. Ενώ λοιπόν έχουν κάψει τη δικαιοσύνη Την Κλάπα και τη Δημητροπούλου και τον κύριο τον Γιάκο τον Παναθηναϊκάκια του έχουν κάψει γιατί έχει φανεί ότι υπάρχει μια δύο ξεστημένη από την κυβέρνηση και επέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης το οποίο ανέχθηκε η δικαιοσύνη χωρίς να βγαίνει το καταγγελία ανοιχτά. Ενώ λοιπόν έχει καεί, έχουν καεί αυτοί οι τρεις η Κλάπα, η Δημητροπούλου και ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος ο Παναθηναϊκάκιας Τώρα του αφήνουν καμένους και ενώ στέλνει, στέλνουν επιστολή στη βουλή να επισπεύσουν τις διαδικασίες έτσι ώστε να δοθούν στη δικαιοσύνη οι υπόλοιποι Χρυσταυγήτε βουλευτέ, ο κύριο Μεμαράκη λέει με δική του επιστολή μετά τι ευρωεκλογέ. Θα του δώσουμε μετά τι ευρωεκλογέ. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, ε, φίλος και αυτός κάποτε ρέιν το Ρέιντζερς και τον Κενταύρον, τον των Ταγμάτων Εφόδου της ΟΝΕΔ, άρα όχι και τόσο μακριά από αυτό το οποίο είναι σήμερα ο Κασιλιάρης. Ο κύριος Μεμαράκης λοιπόν λέει στους αρμόδιους εισαγγελείς θα τους δώσουμε μετά τις ευρωεκλογέ αφού λοιπόν βγει η Νέα Δημοκρατία. Τυχόν και βγήκα ένα νέο βίντεο από τους διάβλους της χρυσή Αυγής και τους κάψε τελείως και δεν δουν όχι οι Ευρωβουλείοι πέσουν σε ελεύθερη πτώση και μάλιστα με... πως παίρνανε ο Χριστός με το σταυρό που τον φτίνανε, κάνανε, ράνανε έτσι με διαπόμευση τεράστια. Όμω, αν είναι έτσι τα πράγματα και τι υποκλοπέ δεν τι έκανε η Χρυσή Αυγή, που είναι προφανέ ότι η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να σπάσει τα απόρριτα των Υπουργών και του Πρωθυπουργού, άμα λοιπόν τι υποκλοπέ τι κάναν άλλοι για λογαριασμό τη Χρυσή Αυγή, τότε ο μεγαλύτερο φόβο τη Νέα Ελλάδα στον Τόνι Σαμαρά θα είναι αυτή η άλλη, η Δίαυλη Πληροφόρηση, αυτό ο άλλο ο θύλακο αυτονομημένο, να τα βγάλει από μόνο του. Βλέπατε δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή που έχει τα βίντεο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο η Χρυσή Αυγή που έχει τα βίντεο και αυτοί που τους βοηθήσανε να μην κρατήσαν υλικό. Ποιος κεβερνάει αυτόν τον τόπο Μπαλτάκος Γκέιτ Στην πάξη Γερμάνικα Μέρος Τρίτο Έφτασε στο τέλος του Μετά πως ακούσατε Εσείς τι πιστεύετε Η Χρυσή Αυγή είχαν τι υποκλοπές Φλέρτε ρε, ο Αντώνης Σαμαράς Με τη Χρυσή Αυγή Η δίωξή τη τελικά Έγινε επειδή αντιφασίστας ο Σαμαράς Ή με επέμβαση Του Αμερικάνου Ιζραηλίνου Λόμπι κι βοήθασαν αν Χρυσή Αυγή να κάνουν υπήρξε σε διαδικασία σύσταση, ακροδεξιός θύλακας μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, μέσα στην ΑΕΠ, μέσα στην αστυνομία, μέσα στο στρατό, ακροδεξιός θύλακας, όπως προειδοποιούσαν τον στη στελέχη της ΑΕΠ, ό,τι πληροφορία είχαμε να δώσουμε τη δώσαμε. Γερμανικα, για την υπόθεση Μπαλτάκο, Baltaco, Μπαλτάκο Gate, ποιο κυβερνά τέλο πάντων αυτόν των τόπο, έφτασε στο τέλο τη. Κάποια στιγμή, λογικά θα επανέλθουμε όταν θα αποφασίσουν τα μέσα ενημέρωση και οι δύο πλευρέ, οι οποίε φαίνεται ότι έχουν ομερτά μεταξύ του, το Μαξίμου και η Χρυσή Αυγή, θα αποφασίσουν να δώσουν συνέχεια. ή όταν θα βγουν άλλα στοιχεία. Προ το παρόν, εμεί ό,τι είχαμε, το δώσαμε. εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 4 η ώρα με το τρίτο μέρος της μαύρης λίστας για τον τρελαντώνη της πολιτικές άνοιξης, τον πρωθυπουργό μας, τον Αντώνη Σαμαρά και στις 6 ώρα την Κυριακή πάλι στην αιστεία νομίας, πάλι με κάποιο καλεσμένο. Θα δούμε μέχρι τότε. Και αφού το θέμα Ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο τη Baxi Germanica έφτασε επιτέλου στο τέλο του, ήταν τόσο πολλά τα στοιχεία που είχαν μαζέψει τον καιρό που μα εξόντωσαν να τα βγάλουμε στην άκρη, μα πήρε τρει εκπομπέ να τα βγάλουμε όλα. Συν την πρώτη εκπομπή, η οποία δεν ανέβηκε ποτέ τέσσερι, αλλά τα στοιχεία τη πρώτη εκπομπή λίγο-λίγο μοιράστηκαν στι υπόλοιπε τρει. Μετά από τέσσερι εκπομπέ, οι τρει συγγραφημένε τη Baxi Germanica για το Ποιο κυβερνάει πάνω από τον τόπο και την υπόθεση Εξοδοθήκαμε. Την άλλη Τετάρτη θα έχουμε θέμα στι 4 ώρες ώρα στις γερμάνικα και για να μα πουλάνε φούμαρα όσοι κατεβαίνουν στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, που κατεβαίνουν για να διαχειριστούν κατοχικό Δήμο. Γιατί όποιο δεν κατεβαίνει χωρί να έχει την υποπτία στου Δήμου νούμερο 1 στο πρόγραμμά του, ακόμα και να την αντιπολίτευση, τίποτα δεν είναι αυτονόητο, πρέπει να έχουν την υποπτία στου Δήμου νούμερο 1, τη γερμανική υποπτία στου Δήμου νούμερο 1 στα προγράμματά του. Επειδή λοιπόν όσοι κατεβαίνουν στι δημοτικέ εκλογέ χωρί να μιλάνε για την εποπτεία στου δήμους κατεβαίνουν για να διαχειριστούν και μάλιστα ειδικά αυτοί που κατεβαίνουν, ειδικά οι κυβερνητικοί που κατεβαίνουν χωρί ε, χαρίσμα υποτίθεται, χωρί κομματικό μανδύα, όλοι αυτοί κατεβαίνουν για να διαχειριστούν κατοχικού Δήμου. Εμεί στην πράξη Γερμάνικα τη επόμενη Τετάρτη στι 4 η ώρα έχουμε τα περί των Δήμων. Αυτή την εκπομπή την Τις επόμενες Τετάρτες και θα διστέλουμε σε πολλούς υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους και στο κέντρο της Αθήνας, για να μην μπει κανείς ότι δεν ήξερα, όχι αυτοί που είναι ήδη δημαρχοί, αυτοί που έχουν δει την εποπτεία από κοντά, για να μπει κανείς ότι δεν ήξερα για την γερμανική εποπτεία στους ελληνικούς δήμους. Ο αρχαίο ο Μαρινάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με, με τι δυνάμει κοινωνία, την αμεσοδημοκρατική προσπάθεια που κατεβαίνει για το Δήμο Αθήνα, ο Κούτρινη εκπομπή μα, είχε απόλυτο δίκιο. Ποιο είναι ο Μαρινάκης για να αποφασίζει αν θα δίνει του φακέλου. Όπω λοιπόν η Νέα Δημοκρατία βιαζόταν να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή, όπω η Νέα Δημοκρατία στην αρχή φλερταρε ανοιχτά με τη Χρυσή Αυγή και γλιφόταν παίρνοντα μάλιστα ακροδεξιά τράνζιτ. Μέσα στο Μέγαρο μαξέμου, Όπως μετά σε συνέχεια Υπό τι εντολές του Αμερικανου Ιζαρελίνου Λόμπι ε, Βιαζόταν να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή Έτσι και τώρα Κολλήσει η Αυγή της διαδικασίας. Τόσο ανεξάρτητη την ελληνική δικαιοσύνη Η κοινοποίηση τη Ιστία Ανομία τη προηγούμενη Κυριακή και τη προ-προηγούμενη Κυριακή με τι δυνάμει τη κοινωνία, η τελευταία μάλιστα τη Κυριακή που μα πέρασε, ήρθαν οι άνθρωποι στο στούντιό μα, ε, ο Σταύρο Βιδάλη και ο Γύρο Μαρινάκης Πήγε πολύ καλά, είδα, πήρε πολλέ κοινοποίησει. Αυτό δείχνει πω μπορεί τα μέσα ενημέρωση να τα κρύβουν, όμω το διαδίκτυο και τα κινήματα αναπαράγουν τι ειδήσει. Μέχρι να επανέλθει η υπόθεση Μπαλτάκου στο προσκήνιο, η υπόθεση Σαμαρά Μπαλτάκου Μπαλτάκου-Μιχαλολιάκου για την ακρίβεια στο προσκήνιο, ε, Φιλτράρετε όσα ακούσατε στην εκπομπή Πάξη Γερμάνικα. Ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο ή στι αναρτήσει του πλατεία Ρέντιο με τον ίδιο τίτλο. Ποιο κυβερνάει τέλο πάντων αυτόν τον τόπο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για τι επαφέ του Μπαλτάκου με στελέχη τη ΕΥΠ, το οποίο τον για συγκρότηση ακροδεξιού θύλακα για τον κύριο Δήμο Κούζυλο της τρίτης Διεύθυνση αντικατασκοπίας της ΕΕΠ ο οποίος την χάνει εξάδερφος του Νίκου Κούζηλου της χρυσή Αυγής του βουλευτής Χρυσής Αυγής που είναι στα θέματα ναυτιλίας ναι. δηλαδή στα θέματα εις ροής χρεμάτων κονδυλίων στην οργάνωση από εφοπλιστές ε, φιλτράρεται όσα ακούσατε για το παρελθόν Τη, το φλερτ, μάλλον το φλερτ κατά το παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά με την ακροδεξιά ακόμα και με τη Χρυσή Αυγή τη στάση της Χρυσής Αυγής σε πολλά θέματα στο οποία έδωσε μια ανοχή μπρος στη κυβέρνηση για την επέμβαση του David Harris και του Αμερικανού Ιζαρινού Λόμπι ώστε να τελειώσει η Χρυσή Αυγή για δικά του συμφέροντα αυτοί φιλτράλετε όλα αυτά Για να ρωτηθείτε με ποιο τρόπο είναι δυνατόν ο Ηλίας Κασιδιάρης και η Χρυσή Αυγή να σπάνε τα προσωπικά τηλέφωνα των Υπουργών και του ίδιου του Πρωθυπουργού και να μας αποκαλύπτουν σημεία και τέρατα. Επίσης να ρωτηθείτε γιατί υπάρχει αυτή η ομερτά, υπάρχει αυτή η σιωπή, γιατί ούτε η ίδια η Χρυσή Αυγή πλέον δεν αναπαράγει το ζήτημα ενόψη ευρωεκλογών. Ο κύριο Μαρδινάκη μα πληροφορεί για μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει ο Νίκο Μιχαλολιάκος με την γυναίκα του και την τώρα Πακογιάννη σε συνάντηση τη λέση Bilderberg. Έχω δει μια φωτογραφία, σαν αυτή που λε, δεν ήξερα ότι είναι σε συνάντηση τη λέση Bilderberg. Θα το ψάξουμε και θα το βγάλουμε και αυτό στο πλατεία radio.gr. Ε, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο φάκελο, ποιο κυβερνάει τέλο πάντων αυτόν τον τόπο, τη Πάτζη Γερμάνικα, κάποια στιγμή θα ξανανοίξει. Τελικά λοιπόν γαλάτες ακροατές του πλατεία Ρέντιου αναρωτηθείτε ποιος κυβερνάει τέλος πάντων αυτόν τον τόπο Οι ίδιοι των επιστράτων του Μεταξά, οι ίδιοι της 3Ε που έφαραν τον Μεταξά, οι ίδιοι που δολοφόνησαν το Λαμπράκι, που έστησαν μαζί με τη CIA το πραξικόπημα μετά τη δολοφονία Λαμπράκι Αναρωτηθείτε ποιο κυβερνάει τέλο πάντων αυτόν τον τόπο Φάτος αυτοί οι τύποι που ποζάρουν μέσα στο Κοινοβούλιο, δεν τον κυβερνάνε. Όπως είπαμε την Κυριακή που μας έρχεται, τρίτο μέρος της μαύρης λίστας για το τρελαντώνη της Άνοιξης και των Παρασκηνίων, τον Πρωθυπουργό μας, τον Αντώνη Σαμαρά, στη συνέχεια εστίανο μία στις 6 την Κυριακή, με κάποιον καλεσμένο, όπως πάντα. Και την άλλη Τετάρτη, στις 4 η ώρα, στην Bags Germanica, αφού τελειώσαμε και παραδώσαμε το φάκελο ποιος κυβερνάει τέλο πάντων αυτό τον τόπο, πάμε στις αυτοδιοκητικές εκλογές και στην εποπτεία, τη γερμανική εποπτεία στους δήμους. Θα σας βγάλουμε λοιπόν τα άρθρα και τα συμφωνητικά που θέσανε τους δήμους μας που φέσανε τους ελληνικούς δήμους υπό άμεση γερμανική υποπτία για να μην σας κοροϊδεύουν όσοι κατεβαίνουν γιατί στην πραγματικότητα κατεβαίνουν για να διαχειριστούν εκατοχικούς δήμους. Ποιο κυβερνάει λοιπόν αυτό τον τόπο και να θυμάστε, όλοι στο γαλατικό χωριό, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και μας αγαπάνε. Αυτό γίνεται γιατί, γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία.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 Γερμανία, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι Γερμανία. Let us uh, give some clear talk. Angela Merkel and German people are great friends of της They have given us the last years 60 I don't know given us more money. Κοινάς πάρα πολύ συμβατής άνδραμους αυτόν τον Ρίτσον πάρα πολύ συμβατοίς πάρα πολλούς Πήρε τέτοιμονιακό! Για μένα είναι Δεν μπορούσα να δεν μπορούσα να μερα. Δεν την κατάσταση Δεν κάναμε διαπραγμάτευση, επειδή μας κατάστασαν χέρια, Όχι, να μάθετε! Να μάθετε! Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η δεν Απολύτως,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 Wenn sich die späten Nebel drehen, der wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lele Marley, mit dir. Κατοχή. Ξένη κατοχή. είναι, είναι στρατιώτες, ξένοι. Το και 22.